Matthew chapter 12. En ekino ο kero e poreftio Ide matite και Ide Ούκαν έγνοτε τι πείσιν Δαβίδ ότι πεινασεν και η μεταυτού, πώς εισήλτεν εις τον οικον και τους άρτους της πρωτεσίους εφαγών, ούκ εξονιν αυτοφαγίνουδε της μεταυτού, ημι της ιερεύσιν μονής, ούκαν έγνοτε εν τό νομό ότι τη σάβασεν οι ιερείς εν τό γιερό το νομο οτι τη σαβασεν εν το γιερο το σαβατον δε βιλούσιν και ανέτη εισιν, λέγονται ημέν ότι του ιερού μίζον εστεινόνται. Ήδε γνωκίτε διεστίν ελαιοστέλο και Utisian Ukan ούκαν κατεδικίσατε τους καρέστην ο του ανθρωπού, και με τα βάση κείτεν, ήλτεν ke συναγόγιν αυτον, και ιδού ανθρωπος κύρα έχον τσιράν, και επιρώτησαν αυτον λεγόν της, Τις εστί εξίμον άνθρωπος εξι εξίπροβατον εν, και εάν εμπέσει τούτο τί σαβασεν φωτινόν ούχι κρατήσει αυτό και εγυρί, πόσο ούν διαφέρει άνθρωπος προβατού. Ώστε εξεστίν τί σαβασίν καλώς τότε λέγει το άνθρωπο έκτινον σου την κύρα, και εξετινεν, και απεκατεστά τη υγιή σοσιαλή, εξελτόν της δίφαρισεή συμβουλίων ελαβών κατά αυτού, όπως αυτόν απολέσουσιν. Ode Ιησούς γνούς ανεκόρησεν εκείτεν, και ke αυτοί πολλοί, και εθεραπεύσεν αυτούς πάντας, και επιτιμήσεν αυτοίς εν μη φανερών ισοσύν, να πληρωθεί το ρητέν «Κι δού, ο αγαπητός μου, ον η ψυχή μου». Τισό το πνεύμα μου επαυτόν και η κρίσιν της έθνης συν' απαγγελή, ου κερίσι, ου δικραυγάσι, ου δι' ακούσι τις εντες πλατείες την φωνήν αυτού, καλαμόν συντετριμένον ου καθεάξι, και λινόν τυφόμενον ου σβέσι, εως ανεκβάλει εισνικός την κρίσιν, και το ονόματι αυτού έθνη ελπιούσιν το τί καν αυτο δεμονισόμενον τυφλόν και κοφόν, και αυτον κοφόν λαλίν και και εξιστάν το παντσιόκλι και ελεγον, μιτί οτός εστίν ο βιος David, διφαρισεία asa vasilia meristi sakatiaptis eri mutte che passa, passa polis iquia meristi sakatiaptis u statisete che io satanasto on satananeqvali e fiat ton statisete i vasilia avtu. che i ego en veezu legvalota demonia i vi monint nieqvalusin di atuto apti crite ego demonia ara Υπώς δίνατε τίσις ελτίνεις την οικίαν του Ισκυρού, και τα σκευή αυτού αρπάσε, εάν μη πρώτον δίσι των Ισκυρών, και τότε την οικίαν αυτού δι' αρπάσει, ομιον με τη μου κατη και ομις συνάγον με τη δια σκορπίζει, για τούτο λεγου ημιν πασα αμαρτία και βλασφημία αφαιτήσεται της ανθρωπής, ιδέ του πνεύματος βλασφημία ούκ αφαιτήσεται, και ως εάν υπηλογον κατά του βιου του ανθρώπου αφαιτήσεται αυτού ως δε αν ηπικατά του πνεύματος του Αγίου ού καφετίστη αυτο, ούτε εν τούτο το αιόνι, ούτε εν το μέλλον τί. το δένδρον καλόν και τον καρπον αυτού καλόν, ηπιήσατε το δένδρον σαπρόν και τον καρπον αυτού ο αγατός άνθρωπος εκ του αγατού θησαυρου εκ βαλαι αγατά, και ο πονερός άνθρωπος εκ του πονερού θησαυρου εκ βαλαι πονερά, λεγώ δε τη αργόν, ο λαλίσουσιν οι άνθρωποι, αποδόσου περί αυτού λόγον εν εγάρ κρίσιος. Εγκαρ τον λόγον σου δικαιωτήσει, και εκ τον λόγον σου καταδικαστίσι Τότε απαιτρήθησαν αυτοτίνες των γραμματέων και φαρισεων λεγοντής. Διδάσκαλοι. Θέλουμε να πω σου σημεώνει την, ο δε Αποκριτής είπεν αυτοίς, και ναι και Μιχάλης σημεών επιζητεί, και σημεών ουδοτήσεται αυτή η μήθος σημεών Ιωνα του προφητού». «Ος περ γάριν γιονάς εν kitos trisimeras του tris, ke tris Utos este ο βιος του αντρόπο εν καρδιά της γυς τρεις ημέρας και τρεις νύκτας. Αντρες νιν isto τη και Βασίλισσα νότου, εγερτίσετε giartise te enti crisi metatiskenias tartiske katakrini avtin hoti il tenekton peraton tis chis akuse solomonos ke plion solomonos ode o a katartont pneumai excelti apo tu di zitun Ελ τον ευρίσκει σκουλάζοντα και ke και κεκοσμημενον. Τότι πορεύεται και παραλαμβάνι μετε ετα έτρα πνεύμα τα και εις ελ τον και γίνεται τα έσκατα του ανθρωπο εκείνο κύρονα εστε και τη γενεα οι πεντε τις από το οι δύο οι μήτερ σου και η αδελφή ο δε αποκριτής η πεντολεγόντη από το τι σέστην οι μου ίσην αδελφή μου και κύρα οστίς καραν το τελμα του πατρός μου του εν ορανίς, οτός μου αδελφός και αδελφί και μήτρ εστίν.